Και του Radio Music Heaven, καλησπέρα σα! Άλλη μια εκπομπή έξι για το βιβλίο και την ανάγνωση αρχίζει και απόψε. Κυριακή απόγευμα σήμερα, μια καλοκαιρινή Κυριακή του Ιουλίου. Ε, θερμοκρασία έχει ανέβει αισθητά και ναι, απόγευμα. μιας με μεσημέριν από αυτά τα ε, μακρά μεσημέρια τα... Καλοκαιρινά, όπου οι περισσότεροι ε, αν είναι σπίτι θα είναι σε κάποια βεράντα ή θα είναι εξαπλωμένοι αλλά τώρα γυρίζουν από το μπάνιο και ε, λίγοι κυκλοφορούν είναι ακόμα στις παραλίες και κυκλοφορούν ε, στους δρόμους και δεν ξέρω και πόσοι έχουν το κουράγιο να είναι σε κάποιο υπολογιστή, σε κάποιο διαδιακτυακό ραδιόφωνο και να μας ακούνε πάντως όσοι είστε και μας ακούτε ελπίζουμε να έχουμε να σας προσφέρουμε κάποιε ώρες διασκέδασης να καλυσπερίσω την Ελένη, την Ευελήνα και τον, την τετρακτήσα από το σταθμό που είναι συνδεδεμένη και μας ακούνε ε, παμε είναι δύσκολες αυτές οι εκπομπές του καλοκαιριού αλλά τι να κάνουμε ε, κάποιοι, ε, κάποιοι δεν έχουμε και άλλε ώρες ελεύθερες για να τις κάνουμε Πάμε στο πρώτο μα κομμάτι για απόψε και θα επανέλθουμε με τη θεματολογία μας <στολίου> Θέλω να σας βάλω κλασική μουσική Να σας βάλω κλασική μουσική και τις έτσι και να ακούσω ένα κομμάτι και είδα ότι ε, κάπω πρέπει να το διορθώσω αυτό. Ε, αυτό, ήταν, αυτό που ακούσαμε προηγουμένως ήταν η εισαγωγή από την όπερα του Κλώδιο Μοντεβέρντι, Λορφέας δηλαδή. Είναι μία από τις παλαιότερες, μία από τις πρώτες όπερες. Και σήμερα η εκπομπή θα έχει σαν μουσικό της υπόβαθρο. ...ουβερτούρες, όπως λέμε, από διάφορες όπερες. Η ουβερτούρα είναι το κομμάτι που ακούγεται στην αρχή της κάθε όπερας... ...και το οποίο συνοψίζει, θα λέγαμε, τα μουσικά θέματα που θα ακουστούν κατά τη διάρκεια της όπερες. Ουβερτούρε φυσικά δεν υπάρχουν μόνο στη όπερα, υπάρχουν σε πολλά έργα συμφωνικά και μη. Σήμερα θα επικεντρωθούμε σε ουβερτούρες από γνωστές όπερες. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το μουσικό μας υπόβαθρο σήμερα, όσον αφορά το... Καθήλυν κομμάτι τη, το κυρίως κομμάτι τη εκπομπή, τα βιβλία και η ανάγνωση. Δεν ξέρω τι κάνετε εσεί το καλοκαίρι, πάντω για τους περισσότερου είναι μία από τι πιο παραγωγικέ περιόδου όσον αφορά την ανάγνωση βιβλίων. Λίγο που όλοι ή περισσότερο τουλάχιστον κάποια άδεια θα πάρουμε λίγο όσοι έχουν μαθητικές ή φοιτητικές ακόμα υποχρεώσεις. Αυτή την περίοδο κάπου τελειώνουν και έχουν ελεύθερο ε, χρόνο, λίγο που μεγαλώνει η περισσότεροι τουλαχιστον καποια αδεια θα παρουμε λιγο οσοι εχουν μαθητικες η φοιτητικες λίγο που ε, πραγματικά τα... Μεσημέρια του καλοκαιριού δεν προσφέρονται και για πολλά πράγματα παρά για χαλάρωση ή ανάγνωση ενό βιβλίου στη δροσιά ίσως του μπαλκονιού ή ακόμα και εξυπλωμένη στο κρεβάτι ε, φαντάζει ε, πολύ ελκυστική. Άλλωστε υπάρχει και ο σχετικό όρος βιβλία παραλίας που περιγράφει τα πιο ελαφρά να το πούμε έτσι, ε, αναγνώσματα, τα οποία ε, δεν απαιτούν ιδιαίτερη προσήλωση από τον αναγνώστη. Και φυσικά σε μια παραλία είναι πολύ δύσκολο κανείς να προσήλωθεί στο βιβλίο που διαβάζει ε, λίγο... Αυτός κι αν είστε στην πιο απομονωμένη παραλία που υπάρχει, λίγο θόρυβος από τον κόσμο, λίγο ένα μπαλάκι από μια ρακέτα που θα ξεφύγει, ε, ακόμα το και ο αέρας που θα φυσήξει, ή το κύμα ή ο ήλιος, ε, την αποσποντή την προσοχή μας. Βέβαια, ορέξεις ε, είναι αυτές και το τι αποτελεί για τον καθένα από μας βιβλίο παραλίας είναι... Πολύ, πολύ σχετικό. Ε, θα μπορούσε... Έχω δει δηλαδή οι να διαβάζουν... Και βιβλία που θεωρούνται... Ε, Βαριάν... Τέλος πάντων που θεωρούνται... Επίσης είναι μια ιδιαίτερη προσήλωση. Έχω δει σε παραλία... Κύριο σε παραλία δίπλα... Σε πισίνα να διαβάζει... Διαβάζουνε Οδυσσέα του Joyce τέλο πάντων... Τον διαβάζουν... Κάνουν τον διαβάζουν... Πάντως... Ε, με είναι από αυτά που μου έχουν χαρακτηριστεί. Πάντω, όντω χαίρομαι όταν βλέπω κόσμο να διαβάζει έτσι, ακόμα και στην πισίνα, ακόμα και, στο, και στη θάλασσα. Το θεωρώ πολύ όμορφο να έχουμε μια τέτοια σχέση στο βιβλίο δηλαδή να μα συντροφεύει τι κατά τεκμήριο χαλαρέ και ενδοχωμένως και τις ε, πιο όμορφες ε, στιγμές μας ε, αρκετά όμως ε, μίλησα ας πάμε στην επόμενη βερκτούρα μας από μία από τις πιο διάσημες όπερες Υπότιτλοι AUTHORWAVE> Υπότιτλοι AUTHORWAVE> Υπότιτλοι AUTHORWAVE> Γνωρίσατε την εισαγωγή από την Κάρμεν του Ζωρος ε, και δεν ξέρω πως είστε εξοικειωμένοι γιατί είναι μια από τις πιο διάσημες όπερες. Παρατηρήσατε τα διάφορα μοτίβα που ακούμε κατά τη διάρκεια του έργου τα οποία κάνουν λίγο ή περισσότερο την παρουσία τους σε αυτή την εισαγωγή. Ε, ε, να συνεχίσουμε τώρα όσον αφορά τα βιβλία και την αναγνώση ε, είπαμε προηγουμένως για τα βιβλία που ευχάριστα διαβάζουμε στην παραλία, στις διακοπές και τώρα με τους ηλεκτρονικούς αναγνώστες. δεν ε, ξέρω πόσοι από έχετε ε, μπει στη διαδικασία της ε, ηλεκτρονικής ε, αναγνώσης είναι, πάρα πολύ πιο, σύνομαι, είναι πολύ πιο εύκολο να έχετε μαζί σας τις διακοπές, τα βιβλία σας. Ε, δεν είναι ανάγκη να κουβαλάτε ε, μεγάλο βάρος, με ξεχνάμε ότι τα βιβλία είναι από τα πιο ε, βαριά πράγματα που μπορούμε να έχουμε στις ε, βαλίτσες μας και εντάξει, αν θα μου πείτε, αν πάρω ένα βιβλίο, εντάξει, ένα βιβλίο, αλλά μερικοί από εμά δεν, δεν αρκούμαστε στο ένα βιβλίο, ειδικά αν είναι λίγο έπέπτο το βιβλίο. Μπορεί να θέλουμε ένα βιβλίο την ημέρα για, για να περάσουμε τι διακοπέ μα, ή μπορεί κάποια στιγμή να πα, έχουμε κάποιο βιβλίο να το βαρεθούμε και τι θα κάνουμε. Εδώ πέρα οι ηλεκτρονικοί αναγνώστε έχουν το πλονέκτημα ότι μπορούμε να έχουμε αποδεκευμένα σε αυτούς ε, εκατοντάδες ή και ανάλογα το μέγεθος της χιλιάδες ε, βιβλία και εδώ πέρα βέβαια υπάρχει και το μεγάλο πλεονέκτημα ε, είχαμε πει σε παλαιότερη εκπομπή είχαμε κάνει μια αναφορά, μια σύγκριση μάλλον των ηλεκτρονικών μεθόδων ανάγνωσης είχαμε πει και για τα tablets ή τα μεγαλού μεγέθους κινητά με πάση περιπτώσει αυτά σε ανάγκε περισσότερο αλλά και τα τάμπλετ των 7, 8 και 10 ίντσων αλλά και για τους ηλεκτρονικούς αναγνώστες έχουν πει διάφορα πράγματα. Στο ελληνικό καλοκαίρι όμως το τεράστιο πλονέκτημα που έχουν οι ηλεκτρονικοί αναγνώστες είναι ότι μπορείς να διαβάσεις στον ήλιο. Αντίθετα, ακόμα και με το καλύτερο tablet με το καλύτερη οθόνη, είναι τέτοια η φωτεινότητα και οι αντανακλάσει που δημιουργεί ε, αυτό το πανταχού παρόν φως του μεσογειακού καλοκαιριού, που πραγματικά θα δυσκολευτείτε ε, πάρα πολύ να διαβάσετε και δεν το συνιστώ και όλες για την υγεία των ματιών σας. Εδώ έχει σαφές πλονέκτημα οι εξειδικευμένη ηλεκτρονικοί αναγνώστες, το οποίων φυσικά η οθόνη ε, είναι άλλη τεχνολογίας από τα tablet και τα κινητά είναι το λεγόμενο ηλεκτρονικό χαρτί το οποίο είναι θα λέγαμε ε, μια παθητική ε, τεχνολογία δηλαδή δεν, ε, δεν εκπέμπει φως η οθόνη και αυτό δεν μπορούμε να διαβάσουμε και στο σκοτάδι χωρίς ε, κάποιο υποβοηθητικό φως ε, εκμεταλλεύεται το φως του ήλιου ακριβώς όπως το εκμεταλλεύεται και το χαρτί, απροφά το ηλιακό φως δηλαδή και σχημασδίζει ε, την εικόνα έτσι, ακόμα και ντάλα μεσημέρι που λέμε ε, στην παραλία μπορούμε άνετα να διαβάσουμε το βιβλίο μας από έναν ηλεκτρονικό αναγνώστη τώρα που θα βρούμε βιβλία αυτό πλέον τη σήμερα η ημέρα είναι το μόνο εύκολο. Ε, δεν συζητάμε αν γνωρίζουμε κάποια από τις μεγάλες ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά ή ακόμα και ισπανικά. Ε, Τουλάχιστον για αυτές έχω σαφή εικόνα. Άνετα μπορείτε να βρείτε και να αποκτήσετε οποιοδήποτε βιβλίο μέσω διαδικτύου. Όμως και στα ελληνικά βιβλία έχουμε κάνει πρόοδο τον τελευταίο καιρό και οι περισσότεροι περισσότεροι τουλάχιστον, όχι όλοι ακόμη εκδοτικοί οίκοι φροντίζουν να έχουν και ε, εκδόσει των δουλειών τους που να μπορεί κάποιος άνετα να, τον, να τη μεταφέρει, να την έχει στους έναν ηλεκτρονικό αναγνώστη και να τη διαβάσει από εκεί. Ε, θεωρητικά οι τιμές των βιβλίων είναι καλύτερες τα ηλεκτρονικά. Ε, μεγάλες διαφορές δεν μπορώ να πω ότι... Ε, ότι έχω δει ε, συνήθως ε, είναι ελάχιστα ελάχιστα ε, θέλει πολύ συζητήσει. έχουμε πει πολλές φορές για, την, ε, πώς το πω, για τις τιμές των βιβλίων για το ηλεκτρονικό βιβλίο ε, εγώ ένα θα πω μόνο θυμάμαι από όταν ήμουνα ε, μικρό παιδί ναι, ναι, ήμουν κάποτε και τώρα μικρό παιδί είμαι στην νοτροπία τουλάχιστον, έτσι. Λοιπόν, ε, που μας διαφήμιζαν τότε το μεγάλο νέο, φυσικά δεν είμαθαμε πολύ μακριά από ηλεκτρονικούς συναγνώσεις και τέτοια, ε, ήταν το CD. Το γνωστό δισκά και το σημείο δισκά και το βάζαμε για μουσική το κοντεύει να τώρα μόνο οι σχολοί με υπολογιστέ στα αυτοκίνητα το γνωρίζουμε. Οι περισσότεροι ακόμη μουσική σε, καθαρά, με καθαρά ψηφιακή αποθήκευση, όχι, όχι από το δίσκο. Αλλά, εν περιπτώσει, τότε ήταν το, η κορυφή τη τεχνολογία, το, το CD. Ο κανόνα ήταν η κασέτα στη δικιά μου τη γενιά τουλάχιστον. Ε, λοιπόν και μας έλεγαν ότι ε, πόσο χαμηλό είναι το κόστος παραγωγής ενός CD και ε, πόσο θα πέσει και θα πέσει τιμή και λοιπά και λοιπά και φυσικά το μόνο που δεν έπεσε ε, ήταν η τιμή η τα έπεσε κατακόρυφα ε, εντάξει, να μην αδεκούμε, ε, βγαίνουν, καλά, βγαίνουν και βγαίνουν καλά τραγούδια, αλλά εντάξει, η ευκολία ε, το άνοιγμα των αγορών έδωσε και πολλά τραγούδια μέτρια. Αν πάση περιπτώσει, το μόνο που δεν έπεσε ήταν οι τιμές. Έτσι, αντίστοιχα τώρα και με τα ηλεκτρονικά βιβλία που οι παραγωγή τους είναι σαφώς ε, φθηνότεροι, όσον αφορά κόστος παραγωγής του μέσου. Τώρα για τα υπόλοιπα, φαντάζεστε... Τα υπόλοιπα που επιβαρύνουν την τιμή, ποια μπορεί να είναι. Έτσι. Λοιπόν, όσον αφορά το θέμα κόστο παραγωγή, το οποίο είναι μηδαμινό, θα έλεγα. Τη στιγμή που έχουμε το πρώτο ψηφιακό ε, αντίγραφο του βιβλίου, από εκεί και πέρα το να έχουμε εκατοντάδε χιλιάδε ή εκατομμύρια ψηφιακά του αντίγραφα, είναι εύκολο και πάμφθηνο. Όμω, οι τιμέ ε, καλά κρατούν όπω έχουμε διαπιστώσει. Πάμε στο επόμενο κομμάτι μας. από την, όπαρα, την μοναδική όπερα του Λούντβιχ Βαν Μπτσχόβεν Φιντέλιο θα μου επιτρέψετε αυτή να την αφιερώσω στη σύντροφό μου την Ελένη με όλη μου την αγάπη ε, γνωρίζει, νομίζω είναι ταιριευαστή Λοιπόν, ε, είπαμε προηγουμένως, συζητούσαμε για το, το, το μεγάλο πλονέκτημα που έχουν ε, υπό τον ήλιο οι εξειδικευμένοι ηλεκτρονικοί αναγνώστες σε σχέση με, το, με τα τάμπλετ ή τα κινητά ε, και ελπιστώ ότι ε, όσοι έχετε, έχετε, έχετε στραφεί στην ηλεκτρονική ανάγνωση θα μπορέσετε να απολαύσετε τα βιβλία σα χωρίς να σα ε, ε, πεθέψει πολύ ο ήλιο. Ε, λίγο πολύ φαντάζομαι όλοι κάποιον ίσκιο κάπου ε, θα βρούμε. Η εβδομάδα που μας πέρασε είχε και ένα στο γεγονό για τον κόσμο του βιβλίου. Τη Δευτέρα, τη 30 Ιουνίου, πέθανε από την επάρατη νόσο, τον καρκίνο, η Κέτι Οικονόμου. Η Κέτι Οικονόμου ήταν συγγραφέα και μεταφράστρια. Οι περισσότεροι ήταν μόλι 59 ετον και τα βιβλία της ήταν αρκετά γνωστά αλλά οι περισσότεροι ε, είναι εβραιος γνωστοί από το μεταφραστικό της έργο. Οι περισσότεροι τη γνώρισαν ως τη μεταφράστρια στα ελληνικά των βιβλίων του Χάρι Πότερ. Τα βιβλία αυτά ήταν ε, ε, από μόνα του διάσημα και έτσι και η μεταφράστρια ε, δεν ξέρω ε, κατά πόσον ε, είχε το προνόμιο να τα έχει στη διάθεσή της ε, πρώτη πριν από τους υπόλοιπους από εμάς για να, τουλάχιστον τα τελευταία βιβλία για να μπορέσει να, η ελληνική εκδοση να είναι στα ράφια σχεδόν ταυτόχρονα ε, με την αγγλική ε, το θέμα όμως είναι ότι οι ελληνικές μεταφράσεις ε, ήταν πάρα πάρα πολύ καλές και αυτό οφείλουμε το να τους το ήταν μια εξαιρετική μεταφράστρια και μάλιστα το, αυτό το είδος της φαντασίας να το πω έτσι με τις πολλές λέξεις οι οποίες είναι πώς το πω πλαστές από τους συγγραφείς, δεν υπάρχουν να το πω σε εισαγωγικά συγγνώμη δεν είμαι ε, μόνο τεχνικά έχω ασχοληθεί με μετάφραστη, δεν υπάρχουν κάποια ε, πατήματα για να μπορέσεις να φτιάξεις τη λέξη πρέπει να έχεις ε, ιδιαίτερη φαντασία και μεράκι για να αποδώσεις τόσο όμορφα τη μετάφραση και τη μετάφραση συγγνώμη, και και την οικονόμου σαφώς δεν ένα από αυτούς τους μετάφραστές βέβαια Βέβαια, επειδή τη γνωρίσαμε μέσω των μεταφράσεων δεν πρέπει να γνωρούμε και το συγγραφικό της έργο γιατί ήταν και επιτυχημένη ε, συγγραφής προσωπικά, προσωπικά ε, δεν έχω διαβάσει κάποιο από τα βιβλία της έτσι, το ομολογώ, αυτό όμω δεν σημαίνει πως ε, δεν ήταν, τα βιβλία της δεν ήταν ευπόλυτα να το πω έτσι και δεν είχαν ε, αναγνώστε που είχαν να δώσουν τις καλύτερες κριτικές έτσι για να σταχειολογήσω λίγο τα βιβλία της νομίζω ότι τα πιο γνωστά είναι το μου του είπε ένα άγγελος το δράκος, το χιόνι και το λευκή ορχιδέα και το νομίζω το πιο επιτυχημένο της πρέπει να ήταν το φθηνόπουρο της μάγισσας ναι, το φθηνόπουρο της μάγισσας νομίζω πριν το θυμάμαι, ήταν από τα πιο επιτυχημένα βιβλία. Το δεν από τα τελευταία τη βιβλία, το, η Καρδιά Θυμάται, είχε, επειδή παρακολουθώ το newsletter του public, είχε κερδίσει και το ε, βραβείο φέτο, το βιβλίο που ε, δίνει το public. Τώρα, και είπαμε βραβείο βιβλίου, ε, τα βραβείο βιβλίου είναι μεγάλη ιστορία. Ε, παντού στον κόσμο υπάρχουν βραβεία και βιβλία, τα οποία βραβεία τα δίνει οποιοδήποτε έχει σχέση με το βιβλίο. Υπάρχουν βιβλία κρατικά, όπως έχουμε εδώ τα κρατικά βιβλία λογοτεχνίας, από ε, εκδοτικού οίκους, από πολύ όπως στην περίπτωση του Πάμπλικ βραβεία από διαγωνισμού, βραβεία από περιοδικά βραβεία από ιστολόγια από ιστοσελίδε. υπάρχουν πάρα πολλά βραβεία. Ε, ακόμα, ακόμα μην ξεχνάμε και το νόμπελ λογοτεχνία. και αυτό είναι ένα, ένα βραβείο είναι ε, τι σημαίνει ένα βραβείο ε, μπο, πολλές φορές πολλά πολλές φορές και τίποτα το τα βραβεία άλλο δεν είναι ένα τρόπος, ε, πώς το πούμε, του έργου ενός ε, συγγραφέα, ενός ιδιαίτερου έργου συγγραφέα, συγγραφέ. Άλλες όμως τα, τα βραβεία ε, έχουν πιο μαρκετίστικο σκοπό, δημιουργούν τόρο γύρω από... ακούγεται ε, το βιβλίο ή τα κάποιων ε, ε, κάποιων συγγραφέων... Έτσι, ή κάποιων εκδοτικών εικονά ακόμα ε, το θέμα είναι ότι ε, χρειάζεται, χρειάζεται προσοχή και εδώ και υπάρχει και ευτυχώς το διαδίκτυο το οποίο, μέσα από το οποίο μπορούμε να σχηματίσουμε τη δική μας άποψη για την εγκυρότητα και για την εγκυρότητα σαφώς ενός ε, λογοτεχνικού βραβείου αλλά Εκείνο που μπορούμε πολύ εύκολο να διαπιστώσουμε είναι αν τα κριτήρια με τα οποία δίνεται ένα βραβείο έχουν κάτι να πούνε. Δηλαδή αν μπορούμε να ταυτιστούμε ή να δούμε τον εαυτό μας ή με τις απόψεις μας τα κριτήρια ή κριτικές επιτροπές που δίνουν αυτά τα βραβεία. Κάποιοι μπορούν να θεωρούν πολύ σημαντικότερο ε, από την πλευρά των αναγνώστη τα βραβεία αναγνωστών από ότι, τα βραβεία που δίνει μια ε, συγκεκριμένη κριτική επιτροπή. Έτσι, αυτό είναι κάτι ε, το οποίο είναι ε, θεμητό έτσι, και ε, στον καθένα μας έτσι, ο καθένας μας μπορεί να έχει το δικό του κριτήριο για το, ε, ποια βραβεία έχουν ε, Κάτι να το πούνε και πια δεν τον ενδιαφέρουν και τόσο. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχουν πάρα, πάρα πολλά βραβεία. Ίσως ε, περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε με ποια έννοια. Ότι αυτή η πληθώρα βιβλίων όπως και η πληθώρα τίτλων φυσικά και βέβαια ποιος θα βάλει φράνο στην ανθρώπινη δημιουργία έτσι. Πληθώρα βραβείων ε, εκείνο που καταφέρνει σίγουρα είναι να προσανατολίσει το αναγνωστικό κοινό ε, Ευτυχώ στην Ελλάδα είναι λίγο μετρημένα τα πράγματα, αλλά στο εξωτερικό σα πληροφορώ ότι υπάρχει υπερπληθώρα. Κάθε εκδοτικό οίκο, κάθε συγγραφέα, εντάξει, όχι κάθε συγγραφέα, σίγουρα κάθε εκδοτικό οίκο που σέβεται τον εαυτό του έχει κάθε χρόνο επιδείξει αρκετά βραβεία σε αρκετέ κατηγορίε, υποκατηγορίε και θέλει ψάξιμο για να δούμε τελικά τι σημαίνει ένα βιβλίο πέρα από το βραβείο μέσω του οποίου ε, διευμίζεται. Θα περάσουμε τώρα στο επόμενο κομμάτι, το οποίο θα μου επιτρέψετε να το αφιερώσω στην Ευελίνα, η οποία που είναι έτσι ένα κομμάτι και αυτή και η οποία αύριο φεύγει για την κατασκήνωσή της. Η εισαγωγή στο, στην όπερα Γουλιέλ Μοστέλος του Τζοεκίνο Ροσίνη είναι νομίζω από τις πιο διάσημες εισαγωγέ ε, όπερα τόσο που ε, πολλές φορές στη, έχει αποκτήσει δικιά της ζωή και ε, το μνημονεύονται σαν απλό κομμάτι της ε, κλασικής μουσικής εισαγωγής στο Γουλιέλ Μοτέλο που σαν ότι το Γουλιέλ Μοστέλος εννοεί ολόκληρη όπερα ε, δίνει την εντύπωση αυτό που φαίνεται περάσει αλόγων που καλπάζουν αυτή η μουσική τρασπάνω είναι μία από τις πιο εμβληματικές εισαγωγές σε όπερα ε, Πριγμένως είπαμε για το δυσάρεστο, το θάνατο της και της οικονόμου είπαμε και ορισμένα πράγματα για τα βιβλία και θίξαμε λίγο και το θέμα βραβεία ε, αυτή τη, ε, το χαρακτηριστικό ότι έχουμε καλοκαίρι και σιγά σιγά ο κόσμος αρχίζει και αποσυνδέεται εισαγωγικά από το διαδίκτυο παρά την πληθώρα των κινητών συσκευών και το παντεχού παρόν ε, διαδίκτυο ε, πραγματικά οι περισσότερες ε, καφετέρειες, ακόμα και τα ε, μπάς στις παραλίες, προσφέρουν σήμερα τη μέρα ε, διαδίκτυο Wi-Fi, όπως έχει επικρατήσει να λέμε, ε, πρόσβαση στο διαδίκτυο στους ε, θαμόνες τους παρόλα αυτά όσον αν δεν μας κάνει καρδιά για σοβαρή περιήγηση αν δεν θα ανεβάσουμε ναι καμία φωτογραφία αν θα γράψουμε κανένα σχόλιο αλλά καθίσουμε ε, να διαβάσουμε άρθρα ε, ή να σχολιάσουμε ε, δεν νομίζω ότι το κάνουμε και γι' αυτό έχει πέσει πολύ και ο όγκος να το πω έτσι των επισκέψεων των σχολείων και Κάνει κάτι θεματολογίας στα διάφορα διαδικτυακά ε, φόρουμ, ιστολόγια κλπ. που παρακολουθώ. Ακόμα και εγώ ίδιος ε, είναι μέρες που ε, αν εξαιρέσει τα τυπικά να ελέγξω αν έχω κάποιο ηλεκτρονικό μήνυμα πρέπει να απαντήσω σε οτιδήποτε... Ε, δεν συνδέομαι, ε, δεν καθόμαι να συνδεθώ επί τότου στο, στο διαδίκτυο. Ε, αν λάβω καμία ειδοποίηση, έχει καλός, αλλιώ ε, μπορεί και καθόλου. Ε, πραγματικά το, είναι και ο κύριος το μεσημέρι. Το μεσημέρι, εντάξει, κοιτάς λίγο να χλαρώσεις, να ξαπλώσει λίγο και θερμοκρασίες ε, δεν θα πας να καθίσεις να διαβάσεις ή να γράψεις ε, σε έναν... Ε, υπολογιστή, ακόμα και σε ένα και σε φορητό υπολογιστή ζεστήχη κιόλα, έτσι, ζεστανονται και τα τα τα μηχανήματα και μετά το απόγευμα, σε στο απόγευμα θα πάρει άντε να βγούμε μια βόλτα, λίγο να περπατήσουμε, λίγο να δούμε κανένα, κανένα φίλο κανένα γνωστό, άντε να βγούμε λίγο από το σπίτι, να πάρουμε αέρα περνάνε οι ώρε χωρί να το να το καταλάβουμε εντάξει ε, με, μέσα στο παιχνίδι είναι και αυτό ε, άλλωστε το καλοκαίρι όλοι λίγο πολύ είμαστε πιο χαλαροί όσον αφορά τις ε, συνήθειές μας ε, έτσι δεν είναι και εντάξει δεν υπήρει κανένας να πιέζουμε και τον, ε, και τον εαυτό μας ε, εκείνο που ήθελα να... Να σχολιάσω ε, όσον αφορά τι ε, συνήθειε και μια πολύ κακή συνήθεια που έχουμε. Ε, γιατί ξέχασα να το πω που έλεγα ότι διαβάζουμε στι παραλίε πολλέ φορέ. Η... Ε, έξω όταν, ε, όταν είμαστε κάτω από τις ομπρέλες ε, ανάμεσα από το πράγμα που μας αποσπούν δυστυχώ πολλές φορές είναι και τα σκουπίδια ε, όσοι δεν πηγαίνουμε ε, σε οργανωμένες να το πω έτσι παραλίες ή ακόμα και σε αρκετές οργανωμένε. Ε, πολλές φορές το σκουπίδι που κυκλοφορεί δεν σε αφήνει να συγκεντρωθείς στο βιβλίο σου αν κοιτάξεις λίγο προσεκτικά την άμμο ε, θα βρει ένα σωρό από κουκούτσια έτσι. Ε, ειδικά δεν ξέρω λόγω μεγέθους, λόγω αυτό τα κούτσια μπορούν να κάνουν θράψη και λόγω εποχής λοιπόν ε, πλαστικά μπουκαλάκια Πουραστικά κομμάτια συνήθω, ποτηράκια αυτά τα φιλίζολα. Σπάνε συνήθω και κομματάκια και τα παταχού παρόντα από τσίγαρα. Και μιλάμε τα από τσίγαρα, με, με διαφορά ε, πρέπει να κάνει ε, ε, προσπάθεια για να βρει κάποιο σημείο που να μην έχει η άμμο ε, ε, από τσίγαρα. Ε, εντάξει, δεν δεν εκπομπεί ούτε το μέρο ούτε. Ε, ούτε η ώρα τώρα για να συζητήσουμε για το κάπνισμα, καλό ή κακό ή οτιδήποτε, αλλά σε κάθε περίπτωση το από τσίγαρο πεταμένο στην άμμο ή ξεχασμένο, ζουζημένο και ξεχασμένο στην άμμο ε, είναι λάθος mm. όπως και να το καπνίζει, δεν καπνίζει κανεί, υπέρ κατά δεν έχει σημασία, αλλά δεν μπορεί να υπάρχει κανένα που να είναι υπέρ του αφήνω το αποτσίγαρο στην παραλία και οι φίλοι καπνιστές ας το προσέξουν ε, λίγο έτσι για να μην δίνουν και αχρήστες ε, αφορμές έτσι δεν είναι είναι θέμα, κοιτάξτε, είναι θέμα πολιτισμού δικαιολογίες. δικαιολογίες μπορεί ο καθένας μα να βρει άπειρες έτσι να μη ξεκινήσουμε να λέμε. Και πολλά θέματα και για θέματα που σχετίζονται με το βιβλίο. σας είπα το, μία σε μια από τι πρώτες εκπομπέ είχαμε πει ε, γιατί δεν διαβάζουμε και είχαμε πει ένα σωρό, υπάρχουν ένα σωρό ε, λόγοι από την και στατιστικά δικαιολογίε που δεν διαβάζουμε γιατί διαβάζουμε ε, λίγο. Ε, είπαμε, δικαιολογίε υπάρχουν ε, άπειρε το δύσκολο σε κάθε περίπτωση και σε κάθε εποχή, είναι να κάνουμε το σωστό, αυτό που πρέπει. Ε, δεν, έχω, δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Ε, καλό είναι να κάνουμε αυτό που πρέπει ε, και ας είναι λίγο δύσκολο. Από εκεί και πέρα δικαιολογίες, ε, εντάξει, όσες θέλετε. Μην ξεχνάτε όμως και κόμμα και, με, και όσοι διαβάζετε, και διαβάστε και από όλα τα βιβλία θα ξέρετε ότι ακόμα και μεγαλύτεροι εγκληματίες να το πω έτσι έχουν πολύ καλές δικαιολογίες πολλές φορές οι καταστάσεις όπως λέμε φταίνε καταστάσει φταίνε όχι εγώ έτσι δεν είναι γι' αυτό ας προσέχουμε λίγο ας δείξουμε και ένα δείγμα πολιτισμού πάμε όμως στο επόμενο κομμάτι Σίγουρα μια από τις πιο υποβλητικέ εισαγωγέ σε όπερα ήταν αυτή του Τζουζέπε Βέρτη για την όπερα La del Destino στην ελληνικά η δύναμη του πεπρωμένου μια δυνατή όπερα και μια δυνατή εισαγωγή για αυτή την όπερα. Έτσι σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της πρώτης ώρας της εκπομπής μας αυτό το ζεστό καλοκαιρινό απόγευμα ε, να καλείς περίσσου και όσους ε, έχουν συνδεθεί ε, κατά τη διάρκεια της εκπομπή στην ε, παρέα μας ε, με, έχουμε η εκπομπή μα θα συνεχίσει για μια ώρα και μετά, σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα σας κρατήσει συντροφιά με νότες η Τζένι και ενώ θα ακούτε ακολουθήσουν ο Λουκάς με CD βινήλια και μαγνητοτενίες και ο Δημήτρης με τις μουσικές του διαδρομές. Αν υπάρξει κάποια αλλαγή, πιστεύω θα ενημερωθείτε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Πρέπει να σας ενημερώσω από τώρα, το πω και στο τέλος, ότι την επόμενη Κυριακή 13 του μηνός θα παρουσιάζω από, από την έδρα μου Επομένω, ε, δεν θα πραγματοποιηθεί η εκπομπή την Κυριακή 13 του μηνός θα ε, είμαστε πάλι κανονικά στα μικρόφωνα στις ε, 20 Ιουλίου θα, βέβαια αυτό θα θα ενημερώσω και στο φόρουμ Έτσι θα το πούμε και στο τέλος Επομένως ε, θα τα πούμε πάλι μετά ε, Από 15 μέρες Για να συνεχίσουμε ε, Με την εκπομπή μας ε, Όμως Λοιπόν, είπαμε ότι Όποιος ε, ε, σερφάρει Ωραίος χώρος, καλοκαιρινός. Ε, ποιος περιηγείται, να το πω έτσι πιο επίσημα, στο διαδίκτυο αυτές τις μερες βλέπετε βλέπω ότι σιγά-σιγά ε, αραιώνουμε σε εισαγωγικά. Ε, πραγματικά δεν έχω πολλά καινούρια, σε, να σας πω ποτέ διάφορα φόρουμ και ιστολόγια ε, που παρακολουθούν. Εντάξει, πάντα υπάρχουν καινούρια, κάτι καινούργιο που να ε, ταιριάζει που να... Ε, που αφορά, δεν για το ευρύ κοινό της ε, εκπομπής. Εδώ είμαστε μια γενική εκπομπή και όχι εξειδικευμένη. Ε, ένα από τα blog τα οποία είδα όταν έχουν μια ενημέρωση τις τελευταίες εβδομάδες, είχαν μια εκανοποιητική ενημέρωση. Είναι το blog του Ελληνικού Κλάβ τη Jane Austen. Σας είχα πει σε προηγούμενη εκπομπή ότι τα παιδιά εκεί θα ξεκινούσαν μια συνανάγνωση, μια πολύ οργανωμένη, όπως είχα πει και τότε, συνανάγνωση του βιβλίου «Έμα» της... Κλασικό βιβλίου έτσι αίμα της ε, Jane ε, και αν συνδεθείτε στο ιστολόγιο ε, θα δείτε ότι ήδη έχουν τελειώσει τις δύο πρώτες εβδομάδες ανάγνωσης και για να δείτε πόσο οργανωμένα είναι τα πράγματα και πόσο διαφορετικά είναι να συμμετέχεις σε κάτι τέτοιο υπάρχουν στο blog ανερτιμένες οι περιλήψεις έτσι και τα σχόλια ε, για όλη την εβδομάδα με Πάρα πολύ αναλυτικά και εμπλουτισμένα και με φωτογραφίες από ό,τι θα δείτε. Και για την πρώτη λοιπόν και για τη δεύτερη εβδομάδα, ε, όσοι συμμετέχετε, σαφώς και το ξέρετε και όσοι δεν συμμετέχετε, καλό είναι να το επισκεφθείτε, ειδικά όσοι δεν έχετε σκοπό να διαβάσετε. Την έμει την έχετε ήδη διαβάσει την έμα τη Jane Austen. Ε, καλό είναι ε, άφοβα, μπορείτε να διαβάσετε τι γράφουν μέσα για να δείτε. έναν πιστεύω πως μια πιο υποδειγματικέ ε, οργανώσεις ε, ε, συνανάγνωσης. Ε, Παρ' όλα αυτά ε, τα δεν αρκέστηκαν εκεί πέρα έτσι. Ε, τα παιδιά από το ελληνικό κλαμπ της Jane Austen διοργάνωσαν στη Θεσσαλονίκη το προηγούμενο, το προ προηγούμενο Σάββατο 21 Ιουνίου. Διοργάνωσαν και το αν μας ενημέρωσαν γι' αυτό ένα πικνίκ, πικνίκ στην παραλία της ε, Θεσσαλονίκης. Κι έτσι εκεί γύρω-γύρω από το Λευκό Πύργο έκανε ένα όσο πιο παραδοσιακό μπορεί να γίνει τη σήμερινή ημέρα εγκλέσικο πικνίκ και μάλιστα ήταν τόσο εγκλέζικό αυτό το πικνίκ που πήρε και μια ψυχάλα και ανοίξανε ομπρέλες τυπικό στα αγγλικά πικνίκ πιστεύω θα συμφωνήσετε και μπορείτε συνδεόμενοι στο ιστολόγιο να διαβάσετε ε, τι έγινε και να δείτε και φωτογραφίε από το πικνίκ και τους, ε, και τους συμμετέχοντες εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι ζηλεύω πρώτα απ' όλα που δεν, ε, δεν μπορούσα να είμαι και εγώ εκεί ασχέτως ε, αν είμαι από τους φανατικούς ή όχι αναγνώστες της ε, Jane Austen αλλά η, όλο, η όλη η ιδέα ήτανε, και η εκτέλεσή της πραγματικά ε, πάρα πολύ ωραία μακάρι να βλέπαμε κι άλλε τέτοιες ε, προσπάθειες και όσοι ε, ε, είστε παρακολουθείτε το blog και όσοι είστε κοντά στις εκδηλώσει, καλό είναι να τις παρακολουθείτε πάντοτε είναι πολλοί ε, κεφάτες ε, Πάντω είναι πολλοί κάθε φορά που προσπαθούν τα παιδιά από το ε, fang club de και δίνουν το κάτι ιδιαίτερο ε, στις ε, συγκεντρώσεις και πραγματικά τους χαίρομαι και του ε, θαυμάζω από έτσι, από έτσι Γι' αυτό ε, το μεταξύ γιώστε βαριάστε τα υπάρχουν και Υπάρχουν όπως πάντα ε, και στο facebook όπως και, όλη, και όλα τα άλλα που παρακολουθούμε και η αλήκη και οι ε, βιβλιοσκόλοι όλα αυτά υπάρχουν και, ε, και στο facebook ε, για όσους θέλετε, θέλετε να έχετε ένα κεντρικό σημείο οργάνωση διαδικτυακών κοινωνικών σας υποχρεώσεων να το πούμε έτσι λοιπόν πάμε στην, στην επόμενη εισαγωγή μας Και ανοιχτο οι πιο εξοικειωμένοι από εσά με την όπερα θα αναγνωρίσετε τα διάφορα μοτίβα των κουρέα, την οβερτούρα από τον κουρέα τη Ευλύλη του Γιωγύνο Ροσίνη. Ε, και αυτή μια από τι πιο γνωστέ και πολύ όπερε. Αξίζει να την παρακολουθήσετε, ή να την ακούσετε. Βέβαια, οφείλω να ομολογήσω ότι η όπερα χάνει αν δεν και από το οπτικό της μέρος σε... Πολλές φορές ε, έχει και αυτό την ιδιαίτερη δική του και τη σημασία του ε, και αποτελεί, όπως και να το κάνουμε, αναπόσπαστο μέρος της όπερας. Παλαιότερα, βέβαια, οι τεχνολογίες ήχου και εικόνας ήταν, πώς να το πω, ε, τελείως διαχωρισμένες. Ε, σήμερα, Ευτυχώ ε, μπορούμε τις όπερες ε, όχι μόνο να τις ακούμε, αλλά μπορούμε να έχουμε ταυτόχρονα και Υψηλή ποιότητας ήχο που είναι σε κάθε περίπτωση το ζητούμενο αλλά και την οπτική μας ε, απόλαυση κυρίως από την ε, εμφάνιση θα πω εγώ του DVD ε, και μετά όπου πλέον μπορούσαμε να συνδυάσουμε ε, σε ένα δίσκο και εικόνα και ήχο υψηλή ε, πιστότητα. Ε, πλέον άρχισε να γίνεται ε, εκ των κάνευ να βλέπουμε την όπερα όπω θα βλέπουμε και οποιοδήποτε, πω κινηματογραφικό έτσι, ότι δεν θα μπορούσαμε ε, να δούμε ένα έργο χωρίς την εικόνα του έτσι. η όπερα βέβαια είναι επικεντρωμένη και πρωτεύουσα σημασία έχει ο ήχο, όσο καλή και είναι η εικόνα αν οι φωνές ή η ορχήστρα δεν είναι εκεί που πρέπει ε, το αποτέλεσμα δεν θα είναι καλό αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως και, τον, και, το, ο, ο, οπτικό, έτσι, και το οπτικό κομμάτι ε, της όπερας. Ε, τι θα ήταν η όπερα όχι μόνο τώρα αλλά και στους παλαιότερους ε, χρόνους χωρί τα εντυπωσιακά σκηνικά, τα εντυπωσιακά κοστούμια με ξεχνάμε ότι η όπερα ε, ήταν και ένα να το έτσι, λαϊκό είδο ένα είδος που επευθύνονταν που απευθυνόταν συγνώμη στο ευρύ κοινό, άρα έπρεπε να υπάρχει και η οπτική ε, απόλαυση μέσα, όχι μόνο ε, η ηχητική. Ε, Αυτές οι σκέψει που ήρθαν για την όπρα κοιτάζοντας ε, πραγματικά να δω στη συλλογή μου με τις όπερε για να διαλέξω ε, κάποια κομμάτια. Μην φανταστείτε κάποια τεράστια συλλογή. Έτσι. Έχω κάποια ε, βασικά, ε, βασικές όπερε είτε σε CD είτε σε DVD. Έτσι. Ε, πάντως, εντάξει, έχω ένα σχετικά ευρύ ρεπερτόριο σε αυτό το είδο. Ε, παράλληλα κοίτασα και, και ένα πολύ ωραίο και ογκοδέστατο λεύκομα ε, που έχω το οποίο τίτλοφορείται έτσι όπερα ε, Δεν ξέρω πώς συχνάζετε ή πώς περνάτε από κέντρικα να το πω έτσι από μεγάλα βιβλιοπολία Σίγουρα στο τμήμα με τα λευκόματα θα έχει πάρει το μάτι σας ένα αρκετά ογκόδες έτσι σκούρο σκ, σκ, σκ, εξώφλου βιβλίο που τίτλοφορείται Όπερα παλαιότερα υπήρχε μόνο στα, μόνο στα αγγλικά, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει κυκλοφορήσει ε, και σε ελληνική μετάφραση. Ε, τι, έχ, τι έχει αυτό το λεύκομα, στην ουσία δεν ξέρω μπορούμε να το πούμε λεύκομα, ε, αυτό θα το, θα το πω μετά, Αυτός, αυτό το βιβλίο αν θέλετε έχει μέσα όχι όλες, έτσι θα ήταν πρακτικά, δεν είναι το να αυτό αλλά έχει πραγματικά πολύ περισσότερες όπρες από ό,τι ε, ξέρει ο καθένας μας. Έχει από όλε τις εποχές, από όλου του συνθέτε, όχι μόνο τις πιο γνωστές, ε, τις σημαντικότερες ίσω έχουν κάποια κριτήρια επιλογή μπορεί να διαβάσει κάποιο στην εισαγωγή τα κριτήρια που επέλεξαν ε, όπερε ε, που υπάρχουν και από τι πιο παλιέ μέχρι και τι ε, πιο σύγχρονε ε, έχει πλούσιο υλικό για κάθε όπερα έχει όλη την ιστορία τη όπερα έχει την πώ γράφτηκε τι παραστάσει που έχει δώσει ε, φωτογραφίε από διάφορε παραστάσει αποσπάσματα από το λιμπρέτο φυσικά στι πιο γνωστέ όπερε έχει πολύ μεγαλύτερη ε, ανάλυση αυτον που λέει μέσα στις λιγότερο γνωστέ, πιο μικρές όπερες έχει και πραγματικά διαβάζοντας βέβαια ε, δεν διαβάζεται σαν σε καμία περίπτωση, ε, είναι από αυτά τα βιβλία που εγώ θα τα κατέτασα ανάμεσα στο ε, περισσότερο βιβλίο αναφορά είναι. Έτσι, με έντονα χαρακτηριστικά λευκόματο όμως γιατί έχει και πλούσια, πλούσιο φωτογραφικό. Να το πω έτσι υλικό, Έχει αναφορές σε κάθε όπερα, περιλήψεις εννοείται και μπορεί κανένας να διαβάσει ε, πολλά για την ε, όπερα που θέλει να παρακολουθήσει ή θέλει να ακούσει οτιδήποτε. Ε, η όπερα θέλει λίγο εξοικείωση, τουλάχιστον δηλαδή για μας που ε, και όταν ακούμε για όπερες που αναφέρονται σε πολύ παλαιότερα Γεγονότα, έτσι που έχουν γραφτεί πολλότερα θέλει λίγο εξοικείωση με την υπόθεση με το τι γίνεται φυσικά οι όπερες στι περισσότερε περιπτώσει, φροντίζουν οι ελληνικές σκηνές που ανεβάζουν τις όπερες να παρέχουν και τους λεγόμενου υπέρτιτλους πρέπει με έχουμε τους υπότιτλους που μας ερμηνεύουν στα ελληνικά έτσι αντίστοιχα και στι όπερες Υπάρχουν, γιατί προφανώς υπότετλοι, θα είναι πολύ δύσκολο μες τα πόδια των προδοναστών, υπάρχουν λεγόμενοι που προβάλλονται πάνω από την οθόνη τα, τα βασικά μέρη των διαλόγων και η στοίχοι σε όσο πιο πιστή η μετάφραση των των διάφορων διακονών από τις Άριες έτσι για να κρατάνε το θεατή σε επαφή με τα τεκτενόμενα ε, δεν έχουμε όλοι δυστυχώς την απαραίτητη γλωσσομάθεια για να παρακολουθήσουμε όλες τις όπερες που θέλουμε έτσι υπάρχουν σε γαλλικά ας πούμε Κάρμεν, τελικά πληθώρα γερμανικά έτσι, Μότζερτ Πετόβων έχουν γράψει τα γερμανικά και υπάρχουν ε, πολλέ γλώσσε, οπερέτε στα ελληνικά έτσι, ε, στα ελληνικά έχουμε οπερέτες ε, εντάξει και δεν δυσκολευόμαστε εμεί σαν Έλληνες, φανταστείτε κάποιον που θέλει να ακούσει μια οπερέτα που έχει στο ε, βορτιστικό ε, θέλει λίγο και το background κάποιον να διαβάσει και τη μετάφρασή του αυτή, ε, και ένα άλλο που είναι Αρκετά βασικό στι όπερε και στι άλλε παραστάσει το βρήκε. Αλλά είναι χαρακτηριστικό στι είναι τα λεγόμενα λοιπόν προγράμματα. Το πρόγραμμα ε, όπου τι περισσότερε φορέ είναι μικρά βιβλιαράκια τα οποία ίσω και υπερκοστολογούνται ε, ανάλογα τώρα και την έκδοση. Πολλέ φορέ είναι μικρά ρηστούργηματα, άλλε φορέ είναι εντάξει, πολύ στοιχειώδη. Αλλά παρουσιάζουν του συντελεστέ, παρουσιάζουν ε, την υπόθεση τη όπερα, ε, διάφορα πράγματα τα οποία ε, μας βοηθάνε να καταλάβουμε την πλουκέ και το έχουμε και σαν ενθήμιο μετά. Τέλος από αυτό, το, λοιπόν, πήρα φορμή από αυτό το Godes βιβλίο που τελφορείται όπερα, εκδόσει Κένεμαν, εξωσύνω ε, στα γερμανικά μου ε, ε, ε, και σωστά, αλλά πήρα φορμή για να, γιατί θέλω να, που κάποια πράγματα για το ευρύτερο είδο των λευκομάτων. Πάμε όμως πρώτα να ακούσουμε άλλη μια εισαγωγή από μια γνωστή όπερα πριν συνεχίσουμε. Ήταν η ουβερτούρα από του γάμου του Φίγκαρο του Βόλφου Αμαντέου Μότσφερτ φυσικά. Νομίζω κάποια μοτίβα, όπω είπαμε πιο εξοικειωμένοι μπορείτε να γνωρίζετε, άλλωστε αυτό είναι και ο σκοπό τη ουβερτούρα ή πιο στο ελληνικό εισαγωγή σε ένα συμφωνικό έργο, να δώσω τι κομμάτια από, τις βασικές, από τα βασικά μοτίβα που θα ακούσουμε στο έργο, να δώσω την περίληψή του ίσω αν θέλετε. Εν πάση είπα προηγουμένως για ένα προ... θεωρώ βιβλίο αναφοράς για τις όπες που που κυκλώφουν φυσικά βιβλία για όπερες, υπάρχουν ε, όσα και όπερες θα έλεγα, δηλαδή ε, πάρα πολλά και υπάρχουν και δύο και τρία βιβλία για κάθε όπερα. Ε, τα περισσότερα είναι πιο εξειδικευμένα θα έλεγα, δηλαδή αν κάποιος ε, δεν είναι μουσικολόγος ή μουσικός, έχει είναι, είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον για το είδος, ε, δεν προσφέρονται για το μέσο αναγνώστη, τον οποίο θα έλεγα ότι η εκπομπή μας, ε, άλλωστε εντάξει το επιστημονικό δουλειό είναι μεγάλο κομμάτι. Ίσως κάποια εκπομπή πούμε κάποια πράγματα, αλλά είναι φαντάστατε επιστημονικά δουλειά. Υπάρχουν όσο και οι επιστήμες και όσο εξειδικεύσεις των επιστήμων και πάει λέγοντας. Δεν είναι τον, ε, όλοι να τα ξέρουμε, να έχουμε ενδιαφέρον για όλα. Ε, με πάση περιπτώσει... Ε, Ήθελα να πω και τα λευκόματα. Ε, αυτό το βιβλίο είναι βιβλίο αναφορά έχει πλούσιο φωτογραφικό υλικό όμω και μπορεί να το πει κανείς και ότι αγγίζει και τα όρια του λευκόματος. Ε, σαν λεύκομα, σαν και τουλάχιστον με τον, όρο, με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τον όρο και οι εκεί και τον βλέπουμε και στα βιβλιοπολία, εννοούμε ε, βιβλία φυσικά, των οποίων ε, η κύρια... Το κυρίως περιεχόμενο είναι η εικόνα. Συνήθως οι φωτογραφίες όχι πάντα μπορεί να είναι ε, και σχέδια. Πολύ συχνά είναι και διαφορά σχέδια, όχι μόνο φωτογραφίες. Είναι κυρίως μια συλλογή οπτικού, ε, και τα γράμματα οπτικό υλικό είναι, ε, περιοδο, καταλαβαίνετε τι εννοώ, ε, μια συλλογή σχεδίων φωτογραφιών, ε, τα οποία έχουν Τις περισσότερες φορές μια κοινή ε, θεματολογία, από, η οποία μπορεί να είναι από πολύ εξειδικευμένη μέχρι λίγο πιο χαλαρή, λίγο πιο ε, γενική. Ε, άλλα λευκόματα ε, επικεντρώνονται καθαρά στην εικόνα με στοιχειώδες, με λεζάντες ε, στην ουσία σε κάθε εικόνα, αλλά πηγαίνουν λίγο παραπέρα και έχουν κάποιο μικρό ε, κάποιο κείμενο, κάποιο μικρό κείμενο που να εξηγεί την εικόνα ή να αναλύει την εικόνα και φυσικά εδώ πέρα υπάρχουν όλες α, οι καταστάσεις από πολύ κείμενο για κάθε εικόνα μέχρι ε, ε, εικόνα και ελάχιστο, και ελάχιστο κείμενο. Ε, σαφώς σε κάθε περίπτωση είναι, ε, είναι εντυπωσιακά ε, αν με τι άλλο τα λευκόματα Προσωπικά τουλάχιστον εγώ τα βλέπω στα ράφια των ε, βιβλιοπολίων Και τα ωραίγο με τα, ορέγουμε, τα να το πω έτσι ε, Βέβαια εντάξει οι τιμέ είναι ε, σχετικά Οι μέσα ε, στα λευκόματα είναι κάτι περίεργο στις Καλές, εισαγωγικά καλές έτσι εποχές, εποχές τελος πάντων που είχαμε μια καλύτερη οικονομική άνεση ήταν τσιμπημένες ε, οι τιμές από τα λευκόματα αφήνου ήταν πολύ περισσότερο από ό,τι ε, θα έδινε κανένας για ε, κάποιο βιβλίο ε, οι τυπικές τιμές να το πω έτσι ε, ήταν ξεκινούσαν από 50 ευρώ για τα πιο απλά ε, λευκόματα. Τώρα το τι είναι απλό θέλει συζήτηση, αλλά να το πούμε έτσι για ένα τυπικό λευκόμα ήταν 50 ευρώ και από εκεί και πέρα ανεβαίναμε. Τώρα βέβαια, πολλά λευκόματα τα οποία είτε δεν πουλήσαν καλά στην αγορά είτε οτιδήποτε μπορεί κανεί να τα βρει στα παζάρια βιβλίου που διοργανώνονται. Μάλλον έχουν γίνει ε, θέσμος δεν διοργανώνονται κατά περίοδου σχεδόν σε κάθε. Ε, κάθε εποχή, ίσως το εντάξει λόγο καλοκαιριού να μην έχει πολλά αλλά ήταν μια εποχή την άνοιξη από θυμάμαι που συνέχεια το ένα παζάρι έκλεινε, το άλλο άνοιγε Εκεί πέρα λοιπόν μπορούμε να τα βρούμε σε, πλέον σε πάρα πολύ καλές τιμές τουλάχιστον τα πιο, αυτά που το πούλησαν ίσως καλά αλλά δεν πέφτουν κάποιους από να ε, ενδιαφέρουν Εδώ είναι ένα, το λεύκομα είναι ένα είδος το ε, δεν υπάρχει ακόμα ικανοποιητική ηλεκτρονική λύση δηλαδή όσο να αρέσουν τα λευκόματα και θέλει να έχει <姚αι... <Show> και θέλει να έχει τη συλλογή του ε, λευκόματα η απόκτηση του κλασικού βιβλιοσχημού να το πω ε, λευκόματος είναι ο μόνος δρόμος ε, πραγματικά ε, ε, για, με, μέσα που βασίζονται σε φωτογραφίες ακόμα και στα μεγάλα τάμπλετ ε, των 10 يντσων, ε, δύσκολα θα αποδώσουν ε, αυτό που θέλουν όσο υψηλής ποιότητας και αν είναι η φωτογράφηση ε, δεν συζητάμε φυσικά και τους ε, πιο κοινού ηλεκτρονικούς αναγνώστες οι οποίοι είναι και μονόχρωμοι είναι και μονόχρωμοι και δεν είναι, η δουλειά τους δεν επικεντρώνονται στην απεικόνιση φωτογραφιών ε, προσωπικά μου έλεγε κανείς τι βλέπεις πώ θα εξελιχθεί ηλεκτρονικά το λεύκομα ε, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος, ε, βέβαια η εικόνα σήμερα με το διαδίκτυο, η εικόνα φτάνει εύκολα και γρήγορα παντού, από όπου να φανταστεί κανείς, ε, έχουμε εικόνες, έχουμε ε, στην οθόνη μας πανεύκολα από όλο τον κόσμο, από διάφορες γονείς, από το διάστημα, παλιότερα δεν τα είχαμε αυτά, έπρεπε να έχει κάποιο κάποιο για να τα δει, ε, αν θα υποθέσουμε ότι εντάξει συζητάμε για λευκόματα στην ηλεκτρονική μορφή τους. Θα βλέπω πιο πιθανό να κυκλοφορήσουν σαν υλικό σε μια μορφή η οποία θα αναπαράγεται σε... στις σύγχρονες τηλεοράσεις. Η... Έστω και στα μόνιτερια των υπολογιστών, αλλά θεωρώ ναι τουλάχιστον στα μεγάλα μόνιτερια των υπολογιστών και σε τηλεοράσει σε μια ε, τέτοια μορφή για να μπορεί ε, πραγματικά ε, να έχει τη σελίδα στο μέγεθο που σκοπεύει ο συγγραφέα, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο επιμελητή τη έκδοση-εκδότη, γιατί δεν υπάρχει συγγραφέα με τη στενή έννοια του όρου, ε, υπάρχει και, ε, που έχει μια θεματική συλλογή και ο επιμελητή τη έκδοση, ο εκδότη, ο οποίο ε, τη δένει, την κάνει ένα ενιαίο σύνολο. Ε, Επόμενο, ναι, αν θέλαμε να μιλήσουμε για ηλεκτρονική εξέλιξη των λευκομάτων εγώ μια τέτοια μορφή θα έβλεπα. Ε, δεν ξέρω αν τα φορμά, οι μορφέ αρχείου, οι τύποι αρχείου που υπάρχουν σήμερα νομίζω μπορούν να το καλύψουν, δεν είναι θέμα τύπου αρχείου. Ε, θέμα προδιαγραφών είναι κυρίω. Ε, πιστεύω ότι αυτά μπορούν να υπάρξουν σε συνδυασμό έτσι με μεγάλε οθόνε με, ε, ή monitor ή ακόμα ακόμα καλά θα ήταν επειδή δεν έχει ο κόσμο, δεν ενδιαφέρεται να έχει ε, εξειδικευμένο υπολογιστή με μεγάλο monitor. ίσως ε, μια τηλεόραση σε ένα φορμά που το καταλαβαίνει η που είναι πιο προσιτό. Η τηλεόραση είναι σαφώ πιο κοινή ακόμα, στα, στα περισσότερα σπίτια. Αν και αυτό την, την αλλάξει με τον καιρό. Δύο υπολογιστές πλέον, τουλάχιστον για τις γενότερες γενιές, είναι ένα από τα, μία από τις συσκευέ του σπίτιου, όπως η προηγούμενη γενιά... Δεν διανοείται το, το, ε, προ δε, δε, δε, δε το σπίτι χωρίς τηλεόραση και προηγούμενη προηγούμενοι δεν διανοούνταν το σπίτι χωρίς κουζίνα. Βέβαια, οι ε, προηγούμενε δεν έχουν τηλεόραση ότι κουζίνα κουζίνες ούτε καν ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά βλέπετε σε κάθε γενιά κάτι προσθέτει στι απαραίτητε ε, συσκευέ. Και ειδικά για το διαδίκτυο, μην ξεχνάτε ότι το... Διαδίκτυο υπάρχουν χώρες ε, του κόσμου, σαφώς σε πιο προηγουμένες χώρες. Από το ε, έχει θεωρείται κοινωνικό αγαθό. Τον ίδιο τρόπο που κοινωνικό αγαθό είναι και το ηλεκτρικό ρεύμα ή και το νερό. Είναι κάτι που θα πρέπει στο οποίο θα πρέπει να έχουν πρόσβαση ε, όλοι οι πολίτες. Όχι απαραίτητα δωρεάν βέβαια, έτσι, και το νερό και το ηλεκτρικό ρεύμα τα πληρώνουμε ατικό όμως και για το διαδίκτυο είναι κάτι που θεωρείται ότι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες. Έτσι, λοιπόν, εκεί πέρα μία ε, μια εξέλιξη των των Πάμε Πάμε, να στο, στο να κομμάτι να και θα συνεχίσουμε για τα λευκώματα. Λοιπόν, ήταν η εισαγωγή από τη γνωστή όπερα La Traviata, του Giuseppe Verdi. Ήταν ε, μια έτσι, πολύ ήρεμη και κλικά εισαγωγή σε σχέση με τι προηγούμενε ίσω που ε, σα συνήθισα, αλλά παρόλα και η όπερα και η εισαγωγή νομίζω ότι είναι εξαιρετικέ. Λοιπόν, ε, ξεκινήσαμε να λέμε για τα λευκόματα πριν σας πω για τα λευκόματα βέβαια, ξεκίνησα να λέω για την, ε, ηλεκτρονική, την πιθανή ηλεκτρονική τους εξέλιξη. Πάντως όπως έχουν, όπως έχουν σήμερα τα πράγματα, ε, η απόκτηση ενός κλασικού παραδοσιακού λευκόματος, βιβλιο λευκόματος, ε, φωτογραφίες είναι μονόδρομος, ε, θα λέγαμε. Τώρα η θεματολογία των λευκομάτων, ε, οτιδήποτε μπορεί να αποδοθεί με εικόνα. Ε, πραγματικά ε, και αν πάτε ρίξετε μία ματιά είτε βιβλίο βιοπολία είτε το ψάξετε λίγο στο διαδίκτυο θα δείτε ότι υπάρχουν λευκόματα για τα πάντα ό,τι μπορείτε, μπορείτε να φανταστείτε υπάρχουν ε, λευκόματα για όλες τις τέχνες για όλες τις μορφές τέχνες τέχνης για... Ε, από συγκεκριμένους φωτογράφους από συγκεκριμένους ε, ε, συγ... συγγραφήσεις ε, ε, για συγκεκριμένα θέματα για το έργο συγκεκριμένων ανθρώπων υπάρχουν λευκόματα ε, τεραστία τεραστία ποικιλία λευκομάτων ε, ότι τραυγά η ψυχή του καθενός ε, εκείνο που κατά θεωρείτε θεωρείται απαραίτητο για την επιτυχία ενός λευκόματος είναι ε, η ποιότητα των φωτογραφιών του. Είπαμε ότι εδώ πέρα το κείμενο αρδός ε, λόγο έρχεται σε δεύτερη, σε υποστηρικτικό θα λέγαμε ρόλο. Προσωπικά ε, μου αρέσουν τα λευκόματα να έχουν και σχετικά πλούσιο, ένα πιο εμπλουτισμένο ε, λόγο. Ε, δηλαδή να μην είναι μία. Ξέρει λαζάντας τη φωτογραφία, αλλά επιθυμώ να έχει κάποια ε, ανάλυση, να το πω έτσι, να λέει κάποια πράγματα για τη φωτογραφία. Γενικώ αν θέλετε, να μου εμπλωτίζει τη γνώση. Ε, το προτιμώ έτσι, αλλά με πάση περιπτώσει, ε, τα υπηρότερα των φωτογραφιών συνήθως είναι καθοριστική και οι φωτογραφίες κινούνται σε όλες τις πιθανές φανώμενες ε, δεκατεχοκαλλιτερικούς όρους, σε όλες τις πιθανές συχολές, να το ποτέ χεινοτροπίες, εξακολουθούμενο με τον ώρο ε, από φωτογραφίες που απλά είναι απ, απλοσερελιστικές από την ποινή μια διποσια κατά τη γνώμη του φωτογράφου, ε, πραγματικότητα, ε, δηλαδή θεωρεί ο φωτογράφος ότι η πραγματικότητα είναι αρκετά εντυπωσιακή και από μόνη της και προς την αποτυπών, μέχρι φωτογραφίες οι οποίες είναι ε, φτιαγμένε, ώστε αποδ... να περνάει μέσα από αυτές ο συγγραφέα ένα συγκεκριμένο μήνυμα, συνέστημα, μια εικόνα που θέλει ε, να παραλλάσει την πραγματικότητα ε, έτσι όπω ακριβώ θέλει να τη δώσει. Και φυσικά υπάρχουν τα λευκόματα εκείνα τα οποία αποτελούνται από σχέδια. Έτσι Δεν έχουμε φωτογραφία, έχουμε σχέδιο που εκεί πέρα ε, το σχέδιο είναι ανάλογα αν ο ίδιος ο συγγραφέα του λευκόματο, ο δημιουργός του λευκόματο είναι και δημιουργός του σχεδίου ή οι λευκόμετροι που αναφέρονται σε άλλα σχέδια, σε πίνεκε ζωγραφική σε, σε γλυπτά έτσι, ακόμα και σε σχολέ ε, ε, κάθε λευκόματα ε, σε εξεγωριστές σχολές τέχνης. Εδώ μια και συζητάμε για λευκόματα να κάνουμε, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια ιδιαίτερη αναφορά στις εκδόσεις Τάσσεν. Οι εκδόσεις Τάσσεν έχουν ε, και μάλιστα από ό,τι γνωρίζω από τα λίγα πράγματα που λυπάμαι γι' αυτό γνωρίζω για την ιστορία τους ξεκίνησαν έτσι όταν ο ιδρυτή του διαπίστωσε ότι τα λευκόματα τέχνη, να το πω έτσι, τα λευκόματα που είχαν αναπαραστάσει πινάκων έργων τέχνη, το οποίο ήταν για το ευρύ κοινό, κοιτάξτε, αυτό μπορεί να είναι απλώ να κοσμούν τη βιοθήκη μα ή να θέλουμε και την ομορφιά του, για κάποιου όμω είναι η δουλειά του αυτά Για σκεφτείτε όλου του οικαστικού ή όσου σπουδάζουν κάτι που έχει να κάνει με τι οικαστικέ τέχνε, γλυπτική ισογραφική. Έτσι. για αυτός που μπορεί ένα ε, λεύκομα με τα έργα, με ένας διάσημος ο ή με τα κοστούμι μιας εποχής έτσι, να είναι εργαλείο για τη δουλειά τους, να είναι πώς να το, πω, έτσι, το επιστημονικό τους βιβλίο. Και η λοιπόν ότι ήτανε πανάκριβα. Και ξεκίνησε λοιπόν και φτιάξε τον εκδοτικό οίκο αυτό με σκοπό, mm. δηλαδή είναι να προσφέρει ποιοτικά ε, λευκόματα σε προσιτές τιμέ. Και πραγματικά τα λευκόματα της τάσσεων ε, μπορώ να πω ότι είναι από τα στάνταρ. Από ε, τα στάνταρ του έχουν καθιερωθεί. Ε, θεωρούνται στάνταρ στον χώρο τους ε, με την έννοια ε, και, και την ποιότητα. Έχουν, ε, δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι χαμηλής ποιότητας ή την υψηλή ποιότητα τους, και έχουν πάρα πολύ ευρεία στην πιο ευρεία ε, θεματολογία εκτός σε ένα από οποιοδήποτε άλλο ε, εκδοτικό οίκο ε, και φυσικά με τη φιλική τους ε, τιμή δηλαδή ακόμα και αν δεν τα βρείτε πάντα να τα βράσει, κανικά, και όχι στις η τιμή τους πολλές φορές είναι ε, η μισή σε σχέση με λευκόματα τα οποία ε, ε, κυκλοφορούν από γενικότερα από άλλους ε, εκδοτικού Βέβαια έχουν υπέρ το θέμα ότι παρόλη την ευρεία θεματολογία δεν είναι τόσο εξειδικευμένα. Έτσι, πιάνουν, το λογικό είναι για να κρατήσουν στο κόστο, δεν απευθύνονται σε πάρα πολύ πολύ εξειδικευμένο κοινό. Τι ανάγκε της δικέ μα, τι ανάγκε του μέσου αναγνώστη, του μέσου χομπίστα, νομίζω τι καλύπτουν και με το παραπάνω. Τώρα για του. Το για του επαγγελματίε. Δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι τουλάχιστον τις βασικές ανάγκες πρέπει να τις καλύπτουν. Τώρα από εκεί και πέρα όποιος είναι το του και θέλει κάτι πολύ πολύ εξειδικευμένο, λογικό είναι ότι θα αναγκαστεί ή θα πρέπει να ε, διαθέσει ίσω και κάποια περισσότερα χρήματα. Ε, ή θα θέλει κάτι πιο, που δεν, πιο εξηγημένο που δεν υπάρχει. Δεν είναι όμως ε, ε, αν σας αρέσουν κάποια έργα τέχνηση, μια σχολή τέχνηση και λοιπά, ρίξτε μια ματιά ε, στα λευκόματα ε, και δείτε και τα λευκόματα αυτών των εκδόσεων Τάσαν. Ε, νομίζω ότι θα, θα βρείτε κάτι που θα κοσμήσει για χρόνια τη βιοθήκη της και θα είναι πάρα πολύ ωραίο να το κοιτάτε κάθε φορά. Ε, πάμε στην επόμενη βρετερά μας όμως. Αυτή ήταν η εισαγωγή από τον Ντόντος Γιωβάννη του Βόλφουγεν Μαντέους Μότσορτ. Και αυτή πολύ όμορφη εισαγωγή και έχει μερικές από τις πιο εξαιρετικές στιγμές της όπερες ε, η όπερα ε, Ντόντ Συζητούσαμε λοιπόν για τα τελευταίο αυτό το μέρος της εκπομπής, συζητούσαμε και τα διάφορα λευκόματα τα οποία για τους περισσότερου από εμά. Είναι στου όμορφο τρόπο για να κοσμήσουμε τη βιβλιοθήκη μα με όμορφα βιβλία. Κατά παράδοση τη περισσότερε φορέ τα λευκόματα είναι και όμορφα βιβλιοδέτημένα και έτσι είναι κοσμήματα και για τα ράφια μα, αλλά και το περιεχόμενό του. Ε, κοσμή της ε, βιβλιοθήκης μας. Ε, έχω, έχω την τύχη να έχω κάποια και εγώ αγοράς κατά καιρός, διάφορα λευκόματα, αλλά θα, και πολλά από αυτά μπορούν αρκετά μάλλον από αυτά δεν έχω καταφέρει να τα ε, διαβάσω σε εισαγωγικά ε, όλα αλλά τα κρατάω γιατί τα λευκόματα πολλές φορές είναι και και εκ τη τους και βιβλία αναφοράς πράγματος χάρη ένα λεύκομα για, τη, για την πυ, μυγλυπτική που τυχαίνει να έχω τις τον εκδόσον είπα τάσανε ήταν και αυτό για την εκκληπτική τους αιώνες να το πούμε έτσι όπως και να το κάνουμε πέρα από την αξία του την τεχνική σαλεύκομα και με το αυτά που γράφει είναι και βιβλίο αναφοράς παρόλο που δεν είμαι του επαγγέλματος αν θέλω κάποια στιγμή να δω κάτι ε, για την γλυπτική να μάθω κάτι είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο που μπορώ να να τρέξω ή αν θέλω να δείξω σε κάποιον φίλου κάτι ή σε, ε, σε κάποιον να ε, συζητήσω έτσι και σαν εκπαιδευτικό εργαλείο. Σκεφτείτε το και έτσι, όσοι έχετε παιδιά και θέλετε να ξεφύγετε από τα στενά πλαίσια των σχολικών εγχειριδίων. Ε, τα λευκόματα είναι ένα πολύ ωραίο τρόπο, ε, ακόμα και για τα μαθήματα του σχολείου. Έτσι. Ε, αυτά που θέλουμε σχολικά μαθήματα, λευκόματα. Παραδείγματο ε, υπάρχουν γεωγραφικά από πολλέ εκδόσει, υπάρχουν λευκόματα που το. Κύριος σκόπος τους είναι μεταξύ λευκόμματος και βλέπω ένα έλεγα, είναι η γεωγραφία με εικόνες, με χάρτες οι οποίοι είναι πολύ υψηλής ποιότητας, ψηλότερε από αυτές που μπορούσαμε να σχολικό βιβλίο και κείμενα και επεξηγήσεις κλπ. Ένα, ένα λεύκο μου που τυχαίνει να το έχω, το είχα από παλαιότερα, ε, το οποίο συζητήθηκε, ε, διαφημίστηκε μάλλον πιο σωστά, και εδώ τον τελευταίο καιρό, γιατί το έδιναν με τεύχη. Ε, ε, το ε, ε, ε, συνέχεια ε, με κάποια εφημερίδα, με τις μπροστά και προσφορέ. ήταν και το ε, Ελασάνωθεν από τις εκδόσει Μίλτος που ήταν ένα. Που είναι μάλλον, συγγνώμη. Ένα λευκό με φωτογραφίε, αεροφωτογραφίε από διάφορα ύψη, από διάφορα μέρη ε, τη ε, Ελλάδα. Ε, εδώ πέρα συζητάμε καθαρά για ένα ε, λευκό που πατάει και βασίζεται αποκλειστικά στο ε, φωτογραφικό του ε, υλικό. Δεν, ε, δεν έχει κάτι, κάτι άλλο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει κάτι άλλο να πει, έτσι. Πολύ ωραίο λευκόμα και αυτό. Ε, ναι, Μίλτο είναι από του πρώτους που θυμάμαι εγώ εκδοτικού οίκου που εξειδικεύτηκε ε, στο λευκόμα. Εμεί πολύ συχνά λευκόματα εκδίδουν και διάφοροι πολιτιστικοί σύλλογοι, ε, ε, εφημερίδε κλπ, κλπ. Για ένα τόπο παραδείγματο ε, στην πόλη πολυ... Ο πολιτιστικός συλλογός έχει δώσει ένα λεύκωμα, φωτογραφικό λεύκομα που ονομάζεται ο στην παλιά πρέβεζα με φωτογραφίες πραγματικά από παρασμένες δεκαετίες έτσι, ε, για την πρέβεζα. Αλλά λεύκομα που έχει ε, με, από αρχαίους τόπους, λεύκομα με χαρακτικά της, ε, που κυκλοφορούν ε, διάφορα τέτοια. Πολύ συχνά γίνεται λόγο για τα για διάφορα λευκόματα που βγάζει κατά καιρού. Συνήθω μεταξύ λευκομάτων και λίγων αφορά του National Geographic, που είναι πολύ γνωστό για τι υψηλή ποιότητα φωτογραφίε του. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ε, μεγάλη πληθώρα λευκομάτων και ε, πιστεύω ότι κάποιο ε, μπορεί να τα βρει και σε ε, αρκετά καλέ τιμέ αν το σημερινή μέρα να το ψάξει. Ε, θέλει λίγο ψάξιμο όμω όπω και να το κάνουμε. Κάπου εδώ όμως, ε, φτάσαμε στο τέλος και της ε, σημερινής μας εκπομπής. Θα πριν περάσουμε στο τελευταίο κομμάτι για απόψε, ε, να ευχηθώ σε όλους σας μια καλή εβδομάδα, ε, να περάσετε καλά, να... Χαλαρώσετε, να ξεκουραστείτε να διαβάσετε φυσικά και κάποιο βιβλίο ή να ξεφυλίσετε κάποιο λευκόμα μια και το είπαμε. Να θυμίσω ότι την επόμενη Κυριακή 13 Ιουλίου θα αποσιάσω και έτσι δεν θα έχουμε εκπομπή. Θα είμαστε, καλώ οχότων φυσικά θα είμαστε πάλι μαζί στι, την Κυριακή 20 Ιουλίου στι ε, 6 το απόγευμα. Ε, λοιπόν, ε, Καλό απόγευμα σε όλους, καλή εβδομάδα και περνάμε στο τελευταίο κομμάτι και απόψε που είναι η εισαγωγή από το έργο Τριστάνος και Ιζόλδη, την όπαρα Τριστάνος και Ιζόλδη του Richard Βάγνερ. Καλό βράδυ επόμενα.